Στίχη 22-33. Αμοιβαία καθήκοντα των χριστιανών συζύγων. 22. Ει να υποτάσεστε εις τους ιδίου σας άνδρας, σαν να κάνετε την υποταγή σας αυτήν προς τον Κύριον, ο οποίος παραγγέλλει και ζητεί να υποτάσσονται οι ε, γυναίκε εις τους των. 23. Ζητείτε ο Κύριος την υποταγή αυτήν, διότι ο άνδρας είναι κεφαλή τη γυναικό, όπω και ο Χριστό είναι κεφαλή τη Εκκλησίας. Κατά τούτο δε ο Χριστός διακρίνεται καθότι Αυτός είναι συγχρόνος και σωτήρ του σώματος ήδη της Εκκλησίας. 24. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται στον τον Χριστόν, έτσι και οι γυναίκες ας υποτάσσονται στους ευσεβείς και θεωβουμμένους άνδρας των εις όλα. 25. Οι άνδρες εξάλλου να αγαπάτε τα γυναίκα σα, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτόν του εις θάνατον υπεραυτής. 26. Διαναγιάσει αυτήν αφού την καθαρίσει δια του λουτρού του ίδατος ή του Αγίου Βαπτίσματος με τον λόγον της επικλήσεως που συνοδεύει το λουτρόν τούτο. 27. Και έτσι αφού την καθαρίσει και την αγιάσει να την στήσει στον πλευρό του ως άλλη νύμφιν ένδοξον την εκκλησίαν χωρίς να έχει λέραν ή ζαρωματιάν ή άλλο τίποτε από εκείνα που την ασχημίζουν αλλά να είναι αγία και άμεμπτος. 28. Έτσι οφείλουν οι άνδρες να αγαπούντας γυναίκας των, σαν τα ίδια των σώματα. Εκείνος που αγαπά τη γυναίκα του, τον εαυτόν του αγαπά. 29. Διότι κανείς ποτέ δεν εμίστησε τη σάρκα του, αλλά την τρέφει καλά και την περιθάλπη, καθώς και ο Κύριος τρέφει και περιθάλπη την εκκλησία. 30. «Και επιμελείται ο Κύριος στην Εκκλησία, διότι εμείς που την αποτελούμεν, η μέλη του σώματός του από τη σάρκα του και από τα οστά του, όπως άλλοτε η Εύα είτε από τα οστά και την σάρκα του Αδάμ». 31. «Επειδή δε αυτή το η καταγωγή της Εύας και τόσο στενός ο σύνδεσμός της προς τον Αδάμ, ένεκα τούτου, όπως αναφέρεται στην Γραφήν, θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα και θα προσκολληθεί προς την γυναίκα του». «Και θα είναι οι δύο ενωμένοι σε ένα σώμα». 32. «Η αλήθεια δε αυτή περί της Εκκλησίας που ως τώρα είναι το άγνωστον μυστήριον και μας απεκαλύφθη από τον Θεόν είναι μεγάλη σημασίας». «Λέγω δε τούτο αναφερόμενος στην πνευματική ενώση του Χριστού και της Εκκλησίας». «Ότι δηλαδή ελέχθη στην αρχή της δημιουργίας περί του ανδρός και της γυναικός, το αυτό επληρώθηκε και πραγματοποιήθηκε για τις του Χριστού και τη Εκκ 33. Το ότι δε η ένωση του ανδρός και της γυναικός εν το γάμο υπήρξε μόνον εικόν της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία, δεν ελαττώνει τι υποχρεώσει κάθε ανδρός προς την γυναίκα του. Αλλά κάθε ένα από εσάς, όσοι είστε νυμφευμένοι, ας αγαπά τη γυναίκα του ακριβώς έτσι όπως αγαπά τον εαυτό του. Η δε γυναίκα παραγγέλω να σέβεται και να τιμά τον άνδρα της.